Στην πόλη, η οχτρή, του όμω λύσταν, η οχτρή, και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου, τα μέση μέρε. στην πόλη, η όχτρη στα σπίτια πήκαν, η οχτρή και τους φιλέψαμε η δορκέ χωρί χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν ee κι αυτοί. Πίστεψαν, έκλεψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται και θα πυρώσουν τα χρέη που τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε, το τεκόν προσέξτε και όταν σας δώσουν το κύριε πρέξω Να είμαστε εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι μια Παρασκευή και την Παρασκευή είναι η τελευταία του καλοκαιριού και είναι και η προεκλογική μου εμφάνιση εδώ στο σταθμό. Σιγά με την πέρναγα που αλλού, εκτός από το να είμαι μαζί σας Μετά από 7 χρόνια όπω ξέρετε είναι δύο οι εμφανίσεις Είπα να είναι μία αυτή αλλιώς θα σπάσουν οι εκπομπέ και μετά θα πρέπει να την ξανακάνω Στο τέλος του μήνα μόνο για δύο ώρες και εσείς θα με ψάχνετε Θα με αντικαταστήσει θαυμάσια Τις Παρασκευές ο Νίκος Ομπογιόπουλος, οπότε δεν πρόκειται να σας λείψει τίποτα, τουλάχιστον από πλευράς ουσίας ποιότητα και πολιτικής. Ε, και θα είναι ο Νίκο εδώ. Ε, ίσως ένα βαθμό σας λείψει η μουσικούλα τη Νάνσης. Να είμαστε καλά, θα σταματάγαμε τον Ιούλιο αναγκαστικά ε, εξαιτίας των περιορισμών στις εμφανίσεις των υποψηφίων στην Α Αθήνα. Κατεβαίνω για πολλοστή φορά, Α, από το 2000, μένουμε εκεί σταθεροί, όπως το κουκουέ πάντα. Α, είναι λοιπόν ωραία. Real FM. σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε τραγούδια, έχουμε έχουμε, έχουμε πράγματα να πούμε, ε, θα σας γεμίσω όσο μπορώ το καλοκαίρι. Άλλωστε η playlist των εκπομπών μου είναι... Πραγματική συντροφιά για όποιον μπορεί να κάνει η πάσα στιγμή αναζήτηση διά των υπολογιστών σε αυτήν και σε προηγούμενε εκπομπέ. Είναι ωραία, Λεφέμ. Λοιπόν, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, ερωτήσει, θα σα τι απαντήσω. Ανάμεσταν σε, α πούμε, προεκλογική συγκέντρωση, σύναξη, μάζοξη σε σπίτι ή σε χώρο εργασία. Και είμαι ανοιχτή σε ερωτήσει. Ακόμα και προβοκατόρικε. Θα έλεγα, δόξα τω Θεώ, η σε χωρο εργασια και ειμαι ανοιχτη σε ερωτησει ακομα και προβοκατορικε θα ελεγα δοξα τω θεω του κοινού αυτή τη εκπομπή πόρο απέχει με ελάχιστε εξαιρεσει πριν από κάποια χρόνια διαφόρων φασιστοειδών που κυκλοφορούν από σταθμού ή σταθμών προσπαθώντας να σπάσουν το κέλυφος της ανωνυμίας για να βγει το φίδι και να το βλέπουμε καλά-καλά. Λοιπόν, ε, αν θέλετε να στείλετε SMS real και να το μηνυμάσεις το 19600 αν θέλετε να στείλετε ε, στον υπολογιστή studio papakirilfm.gr το τηλεφωνικό κέντρο 2112-8200 η Νηλιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο η αδερφούλα μου είναι Νάνση όπως πάντα στην υπέροχη μουσική, στην σελίδα της, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τα βρείτε αυτά, όσα λέγονται και όσα γίνονται εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Χάλη και στον ήχο την πρώτη ώρα μαζί μου, η φίλη μου εδώ και πολλά χρόνια, Μαρία Χριστοδούλου. Λοιπόν, θα περάσουμε καλά. Πώς θα ξεκινάγαμε, λοιπόν, αν ήμουνα σε μια πλατεία, μέρα που είναι, με ντάβανο ζέστη, με τη βενζίνη χτάσει τα ύψη με τον περσικό κόλπο να είναι έτοιμος να πάρει φώκο. με τους Τούρκους να πιέζουν στο Αιγαίο με τα fake news, τα true news, τα bad news, τα good news 2002. Σε μια κατάσταση που μυρίζει σε ένα βαθμό παραλογισμό και παραφροσύνη. Γιατί όταν είσαι 63 χρονών στην Καλαμαριά και φωνάζει κάποιον να σου φτιάξει το air γιατί κάνει ζέστη, και είσαι μεγάλη γυναίκα και έρχεται τριαντάρη άνθρωπο και του λε: Κάνε μου και ένα με Γιατί προφανώ κάποια ανάγκη θα έχει να στο κάνει. Και αρπάει ένα σφυρί και σαν ανοίγει το κεφάλι, ε, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ε, αυτό το οποίο με καίει και με σφίγγει και με, με κάνει και παλαβώνω είναι τα νέα παιδιά, τα άρρωστα παιδιά, τα νέα παιδιά στα τροχαία θύματα. Τα νέα παιδιά που ε, με στη χαρά του μέσα σε ένα πιωτό παραπάνω, μέσα σε μια χαζομάρα παραπάνω, δυστυχώς μέσα σε μια Σύρικα παραπάνω ή σε κάτι άλλο τέτοιο παραπάνω, ε, ορφανεύουν την κοινωνία και ορφανεύουν τον καθένα και την κάθε μια από μας Η ψυχή μου και η καρδιά μου δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αν ήμασταν λοιπόν κάπου και είχαμε γάφωνα, θα με κάτι που να φτιάχνει το κέφι και ταυτόχρονα εκτός από το να το κέφι να διαμορφώνει στο μυαλό του ανθρώπου εκείνη την ισορροπία που απαιτείται για να αποφασίσει πώς και γιατί θα ψηφίσει σε ποια πραγματικά διλήμματα θα απαντήσει και όχι στα τεχνητά και πώς θα κοιτάξει τη ζωή με αισιοδοξία μαζί με τους άλλους θέλοντας να αλλάξει τον κόσμο μαζί με τους άλλους για να είναι και καλύτερος και καλύτερη ζωή. Θα έπαιζα. λέω, τώρα ένα quid donum με τον παντελήθεο χαρίδη στη μουσική τον Δημήτρη Μερκατόπουλο στο τραγούδι, το Δημήτρη Μερκατόπουλο στη μουσική και τους στίχους τους εξαιρετικούς του Γιάννη Τατσόπουλου. Βρέθηκαν συνταγές και αρτίστες οι καριέ. λένε ψηφιακά τους αγαπώ έτσι Α, οπότε εγώ ραδιοφωνικά μπορώ να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι σας αγαπώ <Το> Αν δείτε την όχτε, θρησκιά πρεγόντια, καντάρε την έλειος με σ' όλη του διέ. Που έχει αγαπηγή, ποιος oh, yes. την καλλιέργη, ποιος oh, yes. γεύεται τον ακριβό καρπο, oh, yes. με κάρτες του ταρώ oh, yes. σε βράχομο χθύρο, oh, yes. φυτρώνει μέρα σαν Κι αρπαζόνται οι ζωές Του ε, ήταν απνοές ε, Με τις κιθάρες ε, Τους ξεκουρδιστές Τι ζώνουν ποτέ μου Αν τα μικύδια Βιθόπους επένδει Αμόρευκάνια Αμήνται οι νοπέ Βρίσκαν πετόνια Καντάε οι μέλιες Με σ' όλοι Βρέθηκαν συνταγές Καρτιστές ε, οι καρδιές ε, Υπαν ψηφίες Πώθη που αγρίπνου, oh, hey. για να καθρευτιστούν oh, hey. σε μια οθόνη. τώρα να σας φτιάξω, λοιπόν 9 του μηνός του Ιουνίου είχαμε τη μεγάλη συναυλία της Κάτιούσας για να στηρίξουμε και την ε, πολιτική αγωγή στη μεγάλη δίκη της χρυσή αυγή που δεν λένε τελειώσει με ευθύνη της κυβέρνησης με ευθύνη όλων των αρμοδίων έτσι ώστε να βολεύονται στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν εκεί έχασε ήταν ζεστή, ήταν υπέροχη, ήταν υπερπλήρης, ήτανε, γέμισε, ξεχύλισε το, το, το θέατρο στην Πετρούπολη. Ήταν και ωραία η βραδιά, φύσαγε και λίγο και δεν έκανε και πολύ μεγάλη ζέστη. Έδωσαν όλη την ψυχή τους, η συναυλία ξεκίνησε στις 8.30 και μια μισή ώρα δεν είχε καλά καλά τελειώσει. Το καταυχαριστήθηκαν όλοι οπότε θα παίξω από όλα τα παιδιά. Κάτι σήμερα για να ικανοποιήσω και αυτού που από τα τέσσερα σημεία του ελληνικού ορίζοντα και ενδεχομένω και εκτό αυτού δεν μπόρεσαν να χαρούν. Του κοινού τνητού, το φίβο το δεληβωριά, τον κανέλο, τον το νεράντζα, την ρομιοσύνη, τους υπεραστικούς τους κολεκτίβα, τους όπερον ταξίδιου, του empty frame. Έχω μπόλικα σήμερα πράγματα και όπως λέει και η αδερφούλα μου, αντιγράφοντα στην πραγματικότητα εν του καλοκαιριού και τη τελευταία εκπομπή. Τον υπέροχο Ζαραλίκο, το χέρι έχει πέντε δάχτυλα. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με αυτά. Μπορεί να ξύνει από το κεφάλι σου μέχρι να μην λέω και κακέ λέξει. Τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα τρία δάχτυλα για να το έπαιξε μάλιστα σε ένα στεννταπ που μα έκανε έκπληξη εκεί και ήρθε στο θέατρο στην Πετρούπολη. Για να σταυροκοπιέσει από το πρωί στο βράδυ, πα και αλλάξει ο κόσμο μόνο με αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο δύο δάχτυλα, ένα για να σκορλάρει απάνω και ένα σκορλάρει κάτω στο κινητό ή στο τάμπλετ. Και μπορεί να σφίξει το χέρι σε γροθιά, να το υψώσει και να ξεκινήσει να αγωνίζεσαι για αυτό που πρέπει και για αυτό που θες για λογαριασμό των άλλων και για λογαριασμό δικό σου, για να αλλάξει ο κόσμο και να γίνει καλύτερο. Λοιπόν, ο κόσμο δεν μπορεί να γίνει καλύτερο αν κάποιο εναποθέσει την ψήφο του σε φασίστε. Τώρα πια δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Σύντροφοι και φίλοι, δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Δεν υπάρχει κανένα fake news που μπορεί να παρασύρει κόσμο. Αν βλέπατε τη μάνα του φίσα, έτσι όπως ήρθε και τον τρόπο με τον οποίο την αγκαλιά στο κοινό Αν ακούγατε και βλέπατε αυτή την καθαρότητα του προσώπου και αυτό το κουράγιο να στέκεται όρθια μέχρι να δει αυτούς που πρέπει στη φυλακή θα αποκτούσατε ένα κριτήριο ψήφου Την ίδια στιγμή εάν ακούγατε από την υπεράσπιση τι έχει συμβεί στον τελευταίο ποινικό κώδικα που άλλαξε γιατί μήνατε στο αν μεγαλώνουν οι ποινές, αν κατεβαίνουν οι ποινές, αν είναι έτσι ο βιασμός, αν δεν είναι έτσι ο βιασμός, τέλος δεν είναι σοβαρά θέματα, είναι. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που χάθηκαν στον όρημα αγδό της προεκλογική θηριωδίας και το εννοώτο θηριωδίας. Και θα είμαι πάρα πολύ σαφής σε αυτό που θα σας πω. Η επικεφαλής εγκληματικών οργανώσεων, σαν τη Χρυσή Αυγή, με βάση το καινούριο ποινικό κώδικα, ακόμα και αν καταδικαστούν έχουν στο ακέραιο τα πολιτικά του δικαιώματα. Προσέξτε, ακόμα και αν καταδικαστούν τελεσίδικα, που σημαίνει ότι θα μπορούν να είναι υποψήφοι μέσα από τις φυλακές. Αυτό κάτι πρέπει να σας λέει στο κεφάλι, για να καταλάβετε ποιος βοηθάει, ποιους την κατάλληλη στιγμή, γιατί είναι το χρήσιμο όργανο για να προωθήσουν τα κέρδη τους, το σύστημά τους, την καταπίεση των λαών. Ο Θάνος Μικρούτσκος έχει γράψει τη μουσική. Ο Φόντας Λάτης στους στίχους. Εδώ θα ακούσετε Από το μουσικό σύνολο Ρωμιοσύνη σε live Οπότε μην έχετε απαιτήσει Σε νοοηχογραφικές Την Ατάσα Μοισόγλου Να τραγουδάει για το φασισμό Και να λέει πως το αντιμετωπίζει Κανένας αυτό Ξε, Ξέροντας ότι η Ρωμιοσύνη Είναι από τα μακροβιότερα σχήματα Που εμφανίστηκαν στα δρόμενα της ελληνική μουσικής σκηνής Φτιάχθηκε πίσω το 1976 στο καμίνι της μεταπολίτευσης όταν υπήρχε ακόμα ένα κομμάτι οθωότητα για τον κύκλο της μεταπολίτευσης που άνοιγε και υπήρχαν και δημοκρατικά οράματα για μια νιώτη που κάποιοι τότε έδειχναν πως θα την χρησιμοποιήσουν για να γίνουν άλλοι και δυστυχώς ήταν πολλοί άλλοι που δεν πρέπει να είναι Καίτα το μέλλον καινούργιο κάτι τάχα να μας φέρει τι κρύβει με στα δόντια του το ξέρω Καθώ μου δίνει έλα στο χέρι Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν μα όχι και το μισό σου για μένα του το σύστημα αγκαλιάζουν και χράνονται βαθιά στα περασμένα οι μάσκες του εν καιρό αλλάζουν μα όχι και το μίσος που για μένα το φασισμό βαθιά τα καλαπέτων και θα πεθάνει μόνος τσάκι σέτο και τα από μέρος, που λούζεται στον ήλιο και στα χέρια το κουρασμένο βήμα του το ξέρω και τι περίσκια νιώτιμα τι ξέρει μα βάλει θε να βλώσεις αχολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα τάξη καλιά Λοιπόν μόλις παίξει αυτό το τραγούδι και μόλις πάμε και σε εκλογές αρχίσανε τα φασίστα και, και βγαίνουν ε, ξεμητήσατε πουλάκια μου ξεμητήσατε Λοιπόν ε, ε, έχω και ένα ζαφύριο που μου γράφει εδώ ε, δεν θα πω και το email σου για να κερδίσεις και fans γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο έξω που είναι σαν τα μούτρα σου και δεν θα σε βρίσω όπως βρίζεις εσύ εδώ Χρησιμοποιώντα για παράδειγμα τη λέξη κάθαρμα, μα λε: Καθάρματα. Ε, εσύ είσαι καθαρό. Και εμεί είμαστε καθάρματα. Αν οι καθαριότερε ανταμούτρα του ζαφυράκι μου, χίλιε φορέ κάθαρμα, για να έχει και πλήρη συνέστηση, γιατί βέβαια όταν ένα άνθρωπο είναι μέσα στην πίσα τη ψυχή του, νομίζω ότι είναι και καθαρό. Άμα ξεκολλήσει από την πίσα, μπορεί να καταλάβει τι εστί βρωμιά. Λοιπόν, ο άλλο λέει Αδιάβαστο και άμα είναι Αδιάβαστο, ψηφίζει και προδότε αποκτήσει ω κόσμο. Άμα κοιμάσαι με τη Χρυσή Αυγή και τη λε στην νίκη τη αστική δεξιά, είστε η επιτομή του φασισμού. Ό,τι πει. Μπήκαν στην πόλη η Κομμούνα και έσφαξε του πάντε εγκληματίε και προδότε. Όπω έλεγε και ο γέρο τη Δημοκρατία, σα είναι καλά το κάθαρμο Ετνάρχη. Έχει και τρίκη μία εικρανείο, έτσι. Η πίσα σου είναι πράσινο-κόκκινο-μπλεκίτρνο, δεν ξέρω, ε... Έχει το χρώμα που έχει πίσω. Όταν πέσει απάνω τη λίγο φω και δει κόκκινο, ξέρει τι χρώμα παίρνει πίσω. Α το καλύτερα, μην το συζητήσουμε. Πάλι με το Αιγαίο και την Τουρκία ασχολείσαι. Γιατί ρε, δικά σου είναι. Για να μην ασχολούμαι, τι έκανα, σου πείραξα, το, την Τουρκία σου ή το Αιγαίο σου. Πήγε περίπου το ότι και οι δύο χώρε είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Το Αιγαίο με την Τουρκία. Το Αιγαίο είναι χώρα και είναι σύμμαχοι με το ΝΑΤΟ. Αχ, κακομίρι μου, αχ, ρεπάρι μου, αχ, το κεφάλι σου. Λοιπόν, και επειδή αυτό το γερό τη δημοκρατία πολύ τον επικαλείστε, ε, εσεί οι φασίστε, ξέρετε ότι ήταν ένα πολύ καλό σοσιαλδημοκράτη αντικομμουνιστή. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ψηφιστεί η κοινάλη ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν απευθύνομαι σε εσά, δεν μπορώ να απευθυνθώ σε εσά, δεν έχω καμία διάθεση να ξοδέψω μισή παραπανήσια λέξη. Οπότε αυτοί που ενθουσιαστήκατε τώρα που εγώ είχα το κουράγιο να τα πω, ετοιμαστείτε να ακούσετε διαφημίσει, είναι το μόνο που σα αξίζει. Λένε, κλέψαν, κλέψαν. Πάμε λοιπόν με μηνύματά σας Και πάμε και με ωραίες υπέροχες μουσικές αγευτές που ακούστηκαν Και είμαστε με αυτούς που ήρθαν στη συναυλία να σταθούν στο πλευρό της Μαγδασφίσας, στο πλευρό των ε, παιδιών του ΠΑΜΕ, στο πλευρό των ψαράδων, των Αιγυπτίων και όλων των θυμάτων των φασιστών. <σχυ> λοιπόν, ο Δημήτρης γράφει πώς θα ζήσουμε χωρίς τη Λιανάρα μας γαμό του κερατόμου. Εντάξει, δεν πειράζει μια έκφραση, είναι έτσι, την είπα τώρα, ε, μου λέει ότι μήπως μπορώ να συνεχίσω... Ψευδόνυμο. Αμ δεν μπορώ, τι να κάνω. 45 χρόνια η φωνή μου είναι γνωστή. Ό,τι και να κάνω, θα ακούγουμε λιγάκι σαν και αυτά που λέει παραγγείλατε πίτσα ή κάτι άλλο και προσέξτε ή μιλάτε με τράπεζα για λόγου ασφαλεία. Μαγνητοφωνείτε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και ούτω ή άλλω η γοητεία του ραδιοφώνου και αυτή τη εκπομπή εδώ θέλω να πιστεύω και από την πλευρά και από την πλευρά μου είναι ότι είναι ζωντανή. Ο Μπογιόπουλο λέει είναι λεβεντιά και α είναι και γκρινιάρης. Λοιπόν, συνεορτάζοντά μου θα. Ε, το λέω και για σένα, το λέω και για άλλους. Όσοι από εσά θα βρεθείτε μέσα στο καυτό αυτό Ιούλιο και από πλευράς εκλογικής και κυρίως από πλευράς καιρού ειλικρινά ε, μπορώ να σας πω ότι θα υπάρχουν και για μένα και για πάρα πολλούς συντρόφους στην καυτή Αθήνα και ανοιχτές συγκεντρώσεις Βράδυ που μετά τις 8.30 για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει μια ανάσα από πλευρά δροσιά. δροσιάς ε, θα είμαι και στη Λαμπρινή, θα είμαι και στην Κυψέλη, θα είμαι και στα Πετράλνα, θα είμαι και στον Άγιο Σώστη όποιος θέλει μπαίνει πότε στο 902 ή ακόμα και στην ιστοσελίδα ε, που έχει η αδερφή μου στο facebook και τα βρει και εκεί και μπορείτε να βρείτε, είναι στο ρωμά μου η σελίδα Τη διαχειρίζονται οι φίλοι μου, δεν ασχολούμαι εγώ, δεν είναι αυτό που λέμε προσωπική σελίδα. Έχει όμω εκεί όλε τι αναγγελίε και για δικέ μου και για άλλε συγκεντρώσει. Μπορείτε να έρθετε, να σφίξουμε ένα χέρι, να σφίξουμε, να βάλουμε τα μυαλά μα κάτω, να σκεφτούμε. Ο Γιώργο από Θεσσαλονίκη, να σε καλάρε, σύντροφε, και από εκεί πάνω. Ε, και λέω, σύντροφε, ανεξάρτητα του τι ψηφίζει, αλλά είναι τόσο συντροφικό και τόσο τριφερό αυτό που γράφει και τόσο ωραίο, που νομίζω ότι θα το διαβάσω και θα απευθύνεται σε όλου του γονεί στο πλευρό των οποίων βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνω πως είναι η ζωή τους όταν έρχεται ένα καλοκαίρι σαν και το φετινό μετά από τόσα βάσανα και τόσες δυσκολίες και έρχεται η χαρά του παιδιού που τελειώνει το σχολείο και η δυσκολία του πως περνάνε οι μέρες χωρίς σχολείο για τους γονείς Λοιπόν, γιατί έχουμε την Κάρη, α πούμε. Είμαστε σοσιαλιστικό κράτο, είμαστε κοινωνικό κράτο, είμαστε κομμουνιστικό κράτο και υπάρχουν διακοπέ πληρωμένε, παιδιά έτσι, ειδική παιδική σταθμή, μπάνια σε πισίνε, μπάνια σε θάλασσε, οργανωμένα. Είμαστε σε summer camp, τύπου εξφόρτη. Είναι όλη η Αθήνα, δεν το έχετε καταλάβει, και όλη η Ελλάδα. Κακό του κεφαλιού σα, δεν έχετε ακούσει τον Τζακαλώτο, δεν έχετε ακούσει όλου αυτού που θριαμβολογούν. Ο Γιώργο λοιπόν, τη Θεσσαλονίκη μου γράφει η σήμερα τελείωσαν τα δημοτικά και πήρε με βαθμού. Ο δάσκαλο τη Έκτη, συγκινημένο, μιλά στα παιδιά που φεύγουν για γυμνάσιο. Ονομαστικά δίνει το απολυτήριο με χειραψία, ευχαριστώντα το κάθε παιδί για τη συνεργασία του και ζητώντα συγνώμη για τα λάθη του. Σηκώνεται και ο φίλο μα από τη Συρία που δεν ξέρω το όνομά του και αγκαλιάζει ο μόνο μαθητή στο δάσκαλό του, με αληθινή αγάπη, με κίνη την αγκαλιά του παιδιού στον πατέρα. Λοιπόν, ε, επειδή εγώ μπουκώνω με κάτι τέτοια, καταλαβαίνετε τι σημασία έχει να χεις ένα κράτος και μια κοινωνία που σέβεται τα παιδιά, που με τη σειρά τους σέβονται το δασκαλό τους, γιατί όπως έλεγε και ο Μεγαλέξανδρος, στους γονείς το ΖΗΝ, στους δασκάλους το ΕΒΖΗΝ, και όταν το ξέρει ένα προσφυγόπουλο από τη Συρία, τότε ήδη έχει αρχίσει και πατιέται και σπαράζει, πατημένο το κεφάλι, το φίδι. Ο φίλο ο Νίκο από τον Νότιχαμ. Θέλω απλά να στείλω εγωνιστικού σε χαιρετισμού σε σένα αλλά και στο θωμάτων Αλανιάρι από τον Καντάρμπου. Έχουμε το Συραδέπων σε αυτέ τι εκλογέ να ανεβεί και να πάρει επιτέλου τη θέση που του ανήκει. Να είσαι σίγουρο ότι θα την πάρει τη θέση που του ανήκει. και όλοι μα θα δώσουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε από το περίσυμα των δυναμεών μα για να το κάνουμε αυτό. Σαν τον Γιώργο Το Μεράντζα, ο οποίο στη συναυλία τη Κατσιούσα αφιέρωσε ένα τραγούδι και μάθα το οποίο καπέλα. Εδώ θα το ακούσετε από μια ανέκδοτη ηχογράφηση του 2011: Τα ξεχωρίσματα. Εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα σε όλε τι μανιδέ που έχουν τα παιδιά του στην ξενιθιά, σε όλου του πατεράδε που έχουν τα παιδιά του στην ξενιθιά, σε όλου όσου έχουν αγαπημένου στην ξενιθιά και σε όλου όσου βρίσκονται στην ξενιθιά από ανάγκη και θα ήθελαν να είναι εδώ σε αυτή την υπέροχη πατρίδα και βεβαίως να ψηφίσουν γιατί όχι Λοιπόν, ο Γιώργος Ομεράντζας σε ένα υπέροχο παραδοσιακό υπηρώτικο τραγούδι ε, και σε ένα τακίμι ε, μέσα στα τακίμια των μουσικών που ειλικρινά θα σας σπαράξει την καρδιά αλλά ταυτόχρονα θα σας κάνει να νιώθετε περήφανοι που είσαστε Έλληνες Say, what is my Κιαρή μου, <Τερίου> <Τερίου> του γέμου στη Γερμανία, α, α, α. στον Κανάδα, στην Αστραλία Εσένα ζελώναμε και στα τζουμερκά καλά περνάμε. Ένα βράδυ βγήκε ο χάρος πάει να βρει δυο βγή, να βγει να στη φτωχολογιά φάτε πιέτε και λέγαντε όλοι παιδιά ο ποιος πάει στον άλλο κοσμό δεν ξαναγυρνά Γεια σου ρε φίλε ναυτικέ που μου στέλνεις καλησπέρα από την Ερυθρά Θάλασσα που όπου φορτώσατε από Μεξικό και πάτε για Ινδίες και μακούς και μασακούς εδώ στο Real FM και την αφεντιά μου και την αδερφή μου και τα παιδιά που είναι στον ήχο και τα παιδιά που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ νομίζω ότι όταν ξεκινάει έτσι η προεκλογική μου εκστρατεία εδώ μαζί σας τα πράγματα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ καλά Χαιρετίσματα και φιλιάκια στο Σεπολιώτη. Καλημέρα, Λιάνα, Εμεί ψηφίζουμε κουκουέ. Πάλι θα σε ακούμε και θα σε ψηφίσουμε, Χιάννα, και σένα, και το γιατρό, το Σιώρα, και άλλου πολλού είναι πάρα πολύ στο ψηφοδέλτιο συντρόφια. Λοιπόν, καλησπέρα, Χιάννα, να πούμε κάτι διαφορετικό. Λέει: Σταματεί από τι προεκλογικέ βλακίε και υποσχέσει του Διπόλου. Ζούμε στην εποχή του δίθεν και του φαίνεται. Και το να είσαι ρομαντικό θεωρείται ασθένεια. Γιατί δεν γίνεται να είσαι κομμουνιστή και να μην είσαι ρομαντικό, δεν γίνεται. Φαντάσουν να είχαν λίγο ρομαντισμό και οι πολιτικοί. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και σίγουρα δεν θα ήταν άρρωστοι αλλά υγιεί. Ουτοπία. Σαν να λέμε. Ότι θα έρθει η μέρα που ο ψαρά θα γράφει πείματα και ο ποιητή θα ψαρεύει. Τουλάχιστον α το επιδιώκουμε. Θα μα λείψετε και εσεί θα μου λείψετε. Αλλά ούτε ή άλλω στην εκλογική διαδικασία έχουμε τόσα πολλά να παλέψουμε εμεί για λογαριασμό σα. Που αποκλείεται να σα λείψουμε και αποκλείεται να μα λείψετε. Στο κάτω-κάτω γραφή σου λείπει και κάποιο που μετακινείται. Αλλάζει θέσει, αλλάζει όψει, αλλάζει κόμματα, αλλάζει χρώματα σε ένα σημαία, σε ένα μπαλκόνι. Ρέση Γιωργάρα, μου λες ότι είσαι από εκείνα τα παιδιά και είσαι και κομμουνιστής αλλά απέχεις και δεν ψηφίζεις. Είναι δυνατόν. Εδώ ξέρω παιδιά τα οποία έχουν φύγει για καλοκαιρινή δουλειά ε, ε, για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί σε αυτό το άθλιο επισυτιστικό κομμάτι και το τουριστικό κομμάτι της υπερ των εργαζομένων για μερικού μήνε που θα σκιστούν να έρθουν την κυριακή να ψηφίσουν το κόμμα του. Και έρχεσαι εκεί και μου λε ότι είσαι κομμουνιστή που δεν ψηφίζει. Κατάλαβε βέβαια ότι σκάω και μόνο που τα ακούω γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να είσαι κομμουνιστή. Και μου λε να σου ζητήσω να συνδράμει αν αισθανθώ ότι πέφτουμε. Αυτά κάποιο άλλο θα τα λέει, όχι κομμουνιστή. Άμα είναι να συνδράμει γι' αυτό το λόγο, μισό και συνδράμεις Θα είμαι και πολύ ακριβή αυτό που λέω. Γιατί οι κομμουνιστέ σα λένε να ψηφίσετε κουκέ για να είσαστε εσεί στη θέση του επιτιθέμενου. Και έχει στη θέση του Ιωνίου αμυνόμενου. Για να μπορείτε να αντιπολιτευτείτε αυτά που σα φτιάχνουν σαν διλήμματα που δεν είναι τα διλήμματα που έχετε. Και κατά αυτήν την έννοια, αν δεν το καταλάβει κανένα, τότε δεν μπορεί ποτέ να γίνει κουκουέ σαν το φίλο μου τον Ιωνίου τον Μπακάλι, που γράφει ότι είναι χαρούμενο γιατί θέλει 27 χρόνια για να πάρει σύνταξη. Και βεβαίω κάποιο καταλαβαίνει και το σαρκασμό του και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα. Με τραγούδια. Με σπαθιά Με γροθιές υψωμένες Πάμε σε διεφημίσεις Και εδώ θα είμαστε Σας έχω και άλλα κι άλλα πολλά Και σας έχω και φρέσκο, ολόφρεσκο, αποκλειστικό σχεδόν Γιατί το έγραψε για την Κατιούσα Δηλαδή το στείλαν πρώτος στην Κατιούσα Ένα υπέροχο καινούργιο τραγούδι των Κολεκτίβα Κλέψανε λένε, Όλοι κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Που να είμαστε λοιπόν εδώ ο Φύζλος Κώστας γράφει από το Λονδίνο και μου λέει ότι Λιάνα μου, γεια σου, είμαστε πολλά τα ξενιτεμένα πουλιά Δυστυχώ, είσαστε πολλά τα ξενιτεμένα πουλιά και είναι πρόβλημα να υπάρχουν τόσα πολλά ξενιτεμένα πουλιά ειλικρινά σας το λέω, ε, λαμπρά μυαλά, άνθρωποι, ε, εξειδικευμένοι Άνθρωποι με δυνατότητα να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο και να αναγκάζονται να φεύγουν. Ούτε ή άλλως είναι κάτι που θα έπρεπε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ολόκληρα διαφορετικά. Αλλά γι' αυτά χρειάζεται διαφορετικό σύστημα, διαφορετική πολιτική τοποθέτηση, διαφορετική ψηφοφορία. Δεν πρόκειται να γυρίσει κάποιο ε, εδώ αν δεν είναι ανοιχτή οι δρόμοι. Και είναι δουλειά του Κουκουέ να κρατήσει του δρόμου ανοιχτού, γιατί έρχονται. Για να του κλείσουν και οι επόμενε μέρε. Λοιπόν, ε, και εκεί που είσαι στην Αγγλία, στην ε, γύρια Αλβιώνα, το καταλαβαίνει καθαρά τι μα λέει το κουκουέ. Κάτω φασισμός φασισμό ή το ρομαντισμό, μην παρεξηγηθεί η έννοια ρομαντισμό. Ρομαντισμό είναι ο τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζεται ο αγώνα αυτό καθ' αυτό και η αίσθηση ότι αν δεν στοχεύουν στο λαό μέτρα, αποφάσει, πολιτικέ, και αν δεν έχει στα χέρια του τον πλούτο του, τότε αυτόν που ο ίδιο παράγει δεν μπορεί να περιμένει έναν καλύτερο κόσμο. Ο φίλο μας ο Γιάννης, σταθερός ακροατή, από τον Μπρούλη Κλιντζ Νέας Υόρκης, ανησυχεί για το Ιράν και ανησυχώντας για το Ιράν ε, λέει και έχει δίκιο που ανησυχεί έχει εκδοθεί και ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα για το Ιράν φαντάζομαι ότι είναι το μοναδικό ε, για το, την υπόθεση των τάνκερ στον κόλπο το μοναδικό κόμμα που ασχολείται με αυτά αυτό το καιρό και δεν ε, λαϊκίζει γιατί βλέπει τι προετοιμάζεται σε βάρο των λαών τη περιοχή. Γράφει λοιπόν ο, ο Γιάννη από τον Μπρούκλιν: Το Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι ανησυχητικό και λάθο των ΗΠΑ να κατηγορούν την Τεχεράνη για επιθέσει σε δύο πετρελαιοφόρα στην είσοδο του κόλπου, μετά από ένα περιστατικό που δημιούργησε ανησυχίε για μια νέα αντιπαράθεση στη ζωτική ναυτιλιακή οδό. Α, ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το στανά του Ορμούζ. Μια βασική εμπορική ναυτιλιακή διαδρομή δεν θα κλείσει μετά από επιθέσει σε δύο πετρελοφόρα στον κόλπο του Ομάν. Οι τιμέ του πετρελαίου παραμένουν σταθερέ. Κάποιο προσέχει το κατάστημα. Αν δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, φίλε μου, και μια και είμαστε και σε προεκλογική εκπομπή. Θα σου απαντήσω στα σοβαρά. Διαβάζοντά σου κάτι που δεν θα το δει γιατί δεν θα φτάσει μέχρι τον Μπρούκλινγκ. Εκτό αν αποφασίσεις να τα ψάξει εσύ. <coughs> Ξητώ, Οι τελευταίε επιθέσει. Σε δεξαμενόπλια που έπληγαν στον κόλπο του Ομάν, δυναμητίζουν για μία ακόμα φορά τι εξελίξει γύρω από το Ιράν. Οι ΗΠΑ, ανέτοιμε από καιρό, στοχοποιούν το Ιράν και συγκεντρώνουν νέε στρατιωτικέ δυνάμει στην περιοχή. Η επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά του Ιράν κλιμακώθηκε του τελευταίους μήνε με το εμπάργκο στις εξαγωγέ πετρελαίου, τι πιέσει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που συνδυάζονται με απειλέ και σχεδιασμού του Ισραήλ για βομβαρδισμό Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Οι σχεδιασμοί των στην περιοχή χωρί άλλο συνδέονται με τη διαπάλλη των περιεριστικών δυνάμεων για τον έλεγχο τη ενέργεια, του δρόμου περάσματο τη ενέργεια και των εμπαρευμάτων, τα μερίδια των αγορών, τα γεωπολιτικά στηρίγματα που διαθέτει κάθε φορά η κάθε δύναμη. Η όξυνση τη κατάσταση γύρω από το Ιράν δεν προμηνεί τίποτε καλό για του λαού. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ και όλα τα άλλα κόμματα που στηρίζουν τη στρατηγική συνεργασία με τι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Την ενεργό συμμετοχή τη χώρα στο ΝΑΤΟ είναι έκθετα γιατί με τη στάση του θέτουν το λαό μα σε μεγάλου κινδύνους. Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει η φωνή του ΚΚΟΕ που απαιτεί καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή τη χώρα μα στου Αμερικανονατοικούς σχεδιασμού που εκτελήσονται σε βάρο και του λαού του Ιράν και των άλλων λαών τη περιοχή. Αν δεν μπορείτε αυτό το πράγμα να το συνεκτιμήσετε, μια ματιά και ένα πέρασμα από το Βενζινάδικο θα σα δείξει ποια. Καπιταλιστικά βουβάλια τσακώνονται για να την πληρώνουν οι λαοί βατράχια που βρίσκονται από κάτω. Οπότε εγώ τώρα για να σας φτιάξω τη διάθεση και να πάτε σε ειδήσει ανθρώπινα θα σας, σας βάλω να ακούσετε πως είναι μια στάση ζωή ολόκληρη να λες «Δεν φοβάμαι να πετάω». Και αυτό είναι το κουκουέ, «Δεν φοβάται να πετάει». Είναι ο τίτλος του καινούργιου σύγκλιντων «Κολεκτίβα» που το επέστρεψαν επιστρέφουν στην κυκλοφορία ε, καινούργιων δίσκων με αυτό και ταυτόχρονα δίνουν ένα ισχυρότατο αίσθημα αισιοδοξία και ελπίδας. Έτσι πρέπει να πάμε στις εκλογές. Με υπηρώτικα φωνητικά, με συνδυασμού ροκνοτροπίας στην παραδοσιακή μουσική ή κολλεκτίβα που αφιέρωσαν αυτό το τραγούδι στην Κατιούσσα για τα δύο χρόνια της βολής στους βολεμένους και της αντιφασιστικής αντιναζιστικής της τάσης. για τα γενέθλιά της εγώ με τη σειρά μου το χαρίζω σε σας και μάλιστα σε μια εξαιρετική ηχογράφηση που έγινε στο στούντιο 133 του Γιώργο Θεοφάνους και το Μιχάλη Σκαράκη Ού, Φλέμμα παιδικό αλλά μου εαυτέ μπαγκάσα Να σε ξαναδώ Πού να βρω φωτιά Να ανάψω Για να γεννηθώ Δεύτερη φορά να κλάψω Και να ψηλιαστώ Φόβα να πετάω με κακό καιρό Γραπετεύω και γυρνάω με κρασί μεθό Πού να βρω ρεπετες. Ο χαφήκαν τη αγάπη στραφέ Ούσω φίκανε που να βρω μεστηριο φρένο άλλο σταθμό. Χρονιά να σε περιμένω για να σα. Λοιπόν εδώ στην τελευταία και αμυγός προεκλογική ε, εκπομπή θα σας άφηνα τον Ιούλιο λόγω του περιορισμού των εμφανίσεων αλλά ραδιόφωνο εμένα ναι, με παίρνει μπάλα και θα χάσω τη συντροφιά σας ε, και θα αποχωριστούμε αλλά θα βρεθούμε στις πλατείες, στους δρόμους ε, όπου υπάρχει αγώνας για μια καλύτερη ζωή με το κούκουε και ε, επιτέλου πρέπει να λύσετε τη θηλιά. Ε, καθίστε και σκεφτείτε. Βιτσιόζικα ψηφίζετε. Πασόκ Δημοκρατία είναι δημοκρατία, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, δημοκρατία πει πασό, 45 χρόνια. Του αναλάσσατε στην εξουσία. Κάποια στιγμή δεν πάει ούτε μια δεκαετία που φάνε το κουκουέ. Α, άμα θα δουν τα σκούρα. Αυτοί που έχουν τα λεφτά στα χέρια του θα δείτε συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Το τι θυμάμαι, είχα ακούσει, δεν μπορώ να σα το περιγράψω τότε. Ακρότητε και αυτά και τα λέει και το κουκουέ. Ήρθε και έγινε. Ήρθε και το πρώτο μνημόνιο. Ήρθε και το δεύτερο μνημόνιο. Μετά ήρθε η αριστερά. Ελπίδα. πια αριστερά, κάποια που καμονόταν την αριστερά. Γίνεται η ψηφοφορία, γίνονται οι εκλογέ, βγαίνει ο αριστερό Τσίπρα και αγκαλιάζεται με τον Ανέλ Καμένο. Άλλου είδου η κυβέρνηση αυτή. Μετά, όταν χάλασε και αυτό, φτιάχτηκε και η καινούργια μορφή. Παίρνουμε πέντε από εδώ, τρει από εκεί, δύο παραπέρα, έξι παρακάτω, του ενσωματώνουμε ένα είδο συνιστό στον των προθύμων και προχωράμε. Για σκεφτείτε τώρα με τι διλήμματα μπαίνετε πάλι μπροστά στην κάλπη. Με τι. Στη γειτονιά σα, όπω λένε και οι υπεραστικοί που θα σα παίξω στη συνέχεια. Ποιο είναι όταν έχετε πρόβλημα, Μόνο οι κουκουέδε. Αυτοί που τους λέγανε ελάτε μαζί να πάμε στην πλατεία, να πάμε μαζί στην πλατεία γιατί Για να ολοκληρώσουμε όπως λέει ο Τσίπρας, είναι μια λέξη που δεν την αντέχω, εγώ γράφω για αυτήν αύριο στο Ζωσπάστη, Ο ενάρατος κύκλος, Ποιο είναι ο ενάρατος κύκλος Ο ενάρατος κύκλος είναι να κάνεις αυτά που σου λέει η Αγία Τρόικα Να σου λένε οι δανειστές, να υποκύπτεις, να είσαι σε ένα σχηματισμό που δεν δίνει φράγκο Από τους πνιγμένου μέχρι τους χρεωμένου. Να μαστιγώνεσαι και μετά να σου ζητάνε συγγνώμη που σε μαστιγώσανε γιατί ήταν για το καλό σου. Με τον έμφυα, με του φόρου, με, με, με, με, απίστευτα πράγματα. Και μετά, ένα οριμαγδό από fake news όπου οι μισοί κάτοχοι τη αλήθεια είναι μεγαλύτεροι ψεύτε από αυτού που ψελίζουν τη λέξη αλήθεια. Πώ θα ξεμπλοκαριστείτε, ξυπνάτε το πρωί και κοιμάστε το βράδυ, αν θα διαλέξετε τον Αλέξη τον Κυριακό. Θα μου πείτε υπάρχει και ο Βαρουβάκη. Επα, τι πάθατε, αμνησία. Είναι πολλά τα χρόνια που ο Βαρουφάκης με ένα εμπριμέ που κάμισο καθισμένος στο χαλί της Βουλής για να τραβάει την προσοχή και σπάζοντας τη σύμβαση έβαζε τον κόσμο ντάλα καλοκαίρι με κλιστές τράπεζες στην ουρά να είναι ήσυχο πρόβατο για να σηκώσει 40 ευρώ. Έλεος δηλαδή κάποια στιγμή. Τα νέκτα, όχι, τα νέκτα όχι. Λοιπόν, έχετε ψηφίσει βιτχόζικα 40-45 χρόνια. Είναι Ινεότερο δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Είναι όμω ένα βίσιο που κληρονομήθηκε. Για να μπαίνετε σε ψευτικά διλήμματα. Και όχι στα πραγματικά διλήμματα; Πώ θα έρθει το παιδί, πώ θα φύγω στο εξωτερικό. Πώ θέλω να αλλάξω αυτό το κίνητο και δεν μπορώ που το έχω 10 χρόνια κινένα ματρακά. Πώ θα πάω τώρα και θα περναω από την οδο που πέρναγα που έχει φτάσει στο εισιτήριο που δεν γίνεται. Πώ θα περάσω από τα δύο, Πού θα αφήσω το παιδί, Πώ θα πιστείω τα παιδιά στο μεδικό σταθμό. Άρω σήμανα μου, δεν θα έχω άνθρωπο αντιφυλάξει ε, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με αυτό, δεν μπορώ να τα βγάλω με. Αυτά είναι τα διλήμματα του καθενό. Και έχετε και το κουκουέ και σα λέει να πάρτε τη ζωή στα χέρια σα κυριολεκτικά, γιατί πρέπει να πάρετε την πραγματική σα δύναμη στα χέρια σα. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, αμαρτήστε. Αμαρτήστε, κάνοντα επανάσταση. Μπείτε πίσω από το παραβάν και ψηφίστε κουκουέ. Αμαρτήστε και ψηφίστε κουκουέ. Βυτσιώσικα που ψηφίστε τόσα χρόνια, α πριμένα δεν είδατε. Κάντε λοιπόν τη μεγάλη αμαρτία να ψηφίσετε κουκουέ. Γιατί στη γειτονιά σα κάποιο φωνάζει. Για τελευταία φορά ότι γιορτάζει, δεν σας ξέρει κανείς και σας θυμάται μόνο στις εκλογές. Το κουκουέ σας λέει ότι εσείς είστε αυτοί που πρέπει να ξέρετε τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους υπεραστικούς, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα και το τραγούδι παρότι γραμμένο το 2013 ταιριάζει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και μετά θα σα πω και για τα fake news, Στέλνοντα χαιρετισμού στον Νίκο που είχε μια συζήτηση με Ιρανό εξόριστο αυτή τη στιγμή που έχει πρόβλημα και παρακαλάει να μπουν οι Αμερικανοί να του φτιάξουν τη ζωή θυμηθείτε τότε τα ίδια λέγανε και οι Σέρβοι, τα ίδια λέγανε και οι Κοζοβάροι τα ίδια λέγανε και οι Αλβανοί τα ίδια λέγανε και πάρα πολλοί άλλοι και οι, οι Μαροκινοί και ο ένα και ο άλλος, και είδατε που κατάντησαν σαν το Ιράκ ένα πράγμα Ίσα το Αφγανιστάν το παράπλευρο Ναπολειών και να ευχαριστήσω τον Θοδωρή τον Παναγιώτη που χαρακτηρίζει δροσιά την εκπομπή Αγάπη για τη ζωή και την αλήθεια και τη φωνή μαζί με όλου το κόμμα που σας συγκινούμε και πάντα σας συγκινούν τραγούδια σαν και αυτό του Μεράντζα που ακούσατε πριν άκουσε του περαστικού και θα δεις πως μπορεί να συγκινηθεί και ο γιο σου και ο γονό σου που έχει συνέστηση ότι δεν είναι μια μεγάλη συνοικία το chat room Στη γειτονιά μου κάποιος φωνάζει για τελευταία του φορά ότι γιορτάζει Μα δεν το ξέρω ούτε και μένα και η φωνή μας μένει πάντα στον αέρα Δε μας ξέρει κανείς Δε μας ξέρει κανείς Στη γειτονιά μου κάποιος πονάει, πίσω από και γυάλι παραπατάει Μα δεν το ξέρω ούτε και εμένα και η πληγή μας ρένει φόβο τον αέρα. Δε μας ξέρει κανείς. Δε μας ξέρει κανείς. Άνοιξή μου έλα με στη σκότη. Στη σκοτεινιά λίγο χαμόγελα απόψε. Λύσε στην μου κάποιος και ένα γράμμα στο φωτάγωγο χαρίζει. Κλείνει τα φώτα και τα πατζούρια. Για να φυλάξει τη σιωπή μα στην καινούρια. Θα τη μάθει κανεί. Δεν ναι, θα τη μάθει κανεί. Πέτια δεν παίζουν πρωί βράδυ. Ούτε χτυπάνε τα κουδούνια στο σκοτάδι. Ούτε κρυψώνε με στην αυλή μου. Μοναχα πάρκι να χαπάκι να κουμπω το γιο μου. Παίζω πάντα χρυστό Παίζω πάντα χρυστό Άνοιξή μου έλα Μες στη σκοτεινιά Λίγο χαμογέλα Πόξε Διώξε δί Μου έλα μες τις κοντινιά, λυμοχαμογελά πως είσαι, λισετιζήλα, μα λιγο το μου, και οι ρογμέ παραμονεύουν τη σιωπή μου. Στη γειτονιά μου κάποιο σουρλιάζει. Και όλο τον βλέπω στον καθρέφτη μου να αλλάζει. Και τον μαθαίνω ξανά. Right. Με μαθαίνω ξανά. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που πιστέψαν. Εκλέψαν. Ανάπηροι, παιδιά συνταξιούχοι. Κι πεθαμένοι μισθωτά. Έχουν αυτό... Σας έχω λοιπόν τώρα μία κλήρωση που, που νομίζω θα ενθουσιάσει και κανένας δεν το φαντάζεται Κώστας Μαραγκουδάκης 80 χρόνια μέσα σε όλα όσα πρέπει να είσαι Και τι αισθήμα Μαραγκουδάκης Νομίζω ότι η καλύτερη κλήρωση δεν θα μπορούσα να έχω σε τέτοια εκπομπή Με την οποία σας αποχαιρετώ για να ρηχτούμε στον προεκλογικό αγώνα Είναι αυτός που Στην παρουσίαση που έγινε Μόλις προχθές του βιβλίου του η Κώστα έγινε και γραμματώσιμο Για να σε γλύφουν αυτοί που σε Και σε έσπαγαν στο ξύλο Λοιπόν ε, Ο τόπος της παρουσίασης του βιβλίου Ήταν ε, η σχολή της ΑΣΟΕ Από εκεί αποφύτησε ο Μαραγουδάκης Με θυσίε και περιπέτειες τα τριάντα του και ξεκίνησε μια δεύτερη θητεία στη ζωή του ως λογιστής. Η πρώτη του ήταν αντάρτης, έφηβος. Όλες οι ηλικίες βρέθηκαν εκεί. Αντιστασιακές οργανώσεις, όλοι οι φορείς και όλα τα παραρτήματα από την ΕΠΟΝ, την ΠΑΕΑ, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα, το σπίτι του Αγωνιστή, Συνταξιούχη, ακόμα και από τον Ιωσίστατο Σύλλογο, εμείς που σπουδάσαμε στο Σοσιαλισμό. Ένα βιβλίο που δεν τιμά απλώς το συγγραφέα του, αλλά τιμά τους αγώνες ενός ολόκληρου λαού και τους αγώνες των κομμουνιστών. Είναι από τους τελευταίους επιζήσαντες της πραγματικής και όχι της fake δρακογένεια. Γιατί μέσα σε όλα, πρέπει, σε όλα όσα πρέπει να είσαι είναι και η προσωπική του διαδρομή. Η ιστορία του κόμματος, του λαϊκού κινήματος, οι λαϊκοί αγώνες της του 40, η μεταπολιτευτική περίοδο η ζωή και το βιβλίο του α, Κώστα Μαραγκούδα είναι η ζωντανή απόδειξη πως η ιστορία γράφεται με αγώνες και δεν μπορούν να την ξαναγράψουν οι κυρίαρχοι στα δικά τους μέτρα νομίζω ότι ε, όσοι το πάρετε και το διαβάσετε και δείτε ε, τι εστί αυτός ο άνθρωπος αυτός ο αγώνας και ο τρόπος με τον οποίο το ογκώδες βιβλίο από τι εκδόσεις εντό χωράει μαζικούς αγώνες σε 600 σελίδες με τέσσερα μέρη νομίζω ότι θα καταλάβετε και ειδικά οι κυφισιώτες γιατί γεννήθηκε, έδρασε και πήρε το βάπτισμα του πυρός στη μάχη του κεφαλαριού της κυφισιάς Συνελήφθη το 45, εξορίστηκε στην Ικαρία δεύτερη φορά στα Γιούρα, στις φυλακές Αβέροφ μπήκε στο λόγο των αμετανόητων, στη μαρτυρική μακρόνισο και τελικά κατάφερε να πάρει πτυχίο μετά από όλα αυτά με την απελευθέρωση στα 30 του από την ΑΣΟΕΙ Παρότι οι χαφιάδε καθηγητέ τη εποχή τον είχαν στο μάτι. Μετά, εδώ, Αγώνας, εδία για την ειρήνη, δεύτερη, δεύτερος κύκλος εξωρία Παρθένη Λέρου, χρόνια Χούντας, συνδικαλιστική θητεία στον χώρο των λογιστών ως εσ, ε, στέλεχος τη ΕΣΑΚ, στη διοίκηση της ΓΕΣΕΑΚ. Δεν μπορώ, με, σας δεν διαβάσω, θέλω μία ώρα. σα το λέω. συγκινητικό ο α, με παρόμοια πορεία. Συνυποψήφιο ε, με το Κουκουέ ε, θα βρείτε ποιος και που στη βίτα Αθήνας έτσι όπως έχει σπάσει πρέπει να βρείτε τους τομείς, να τους ψάξετε, να τους κυνηγήσετε, να σταυρώσετε τους ανθρώπους που το δικαιούνται Όλοι σας και έκανε μια αναφορά που είναι τόσο τρυφερή και τόσο ουσιαστική που έβγαλε και μια είδηση γιατί από το σύνολο εξοριστέντων και Βασανιστέντων ε, θα είναι ενδεχομένω και ο επόμενος ε, ε, πρόεδρος της κίνησης έχω τρία βιβλία λοιπόν από τις εκδόσεις εν, εν, εντός για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 γιατί από το, ε, τη μία άκρη του κόσμου ως την άλλη του κόσμου, η λαΐ, όπως λέει το μουσικό εξαιρετικο σύνολο η κοινη σε μουσική του Αντώνη Μεϊμάρη και στίχους Βασίλη Φωτιά είναι αυτοί που δίνουν το μέτρο και το κριτήριο με το οποίο μπορεί κάποιος να ψηφίσει ακούστε πολύ καλά τους στίχους και μετά μονόδρομος είναι να αμαρτήσετε ψηφίζοντας κουκουέ Μουσική <στοίλυντα> ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas? Έμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισω ταρμάνι Και που βάλει μα οι του καφέ μου το χαρμάνι Έχει πόνο και φοβέρε κάθε κουταλιά νουτέλα Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την κέλα Έχει δακρυά ο κάθε κόμπο που χω στο χαλί μου Και το τσόκι που με μαγιά φοράει η κεφαλή μου Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου Προϊόντα μου τα ύχησαν οι μου τα χώρα σα πω πρώτα Δουλέψανε παιδιά που νε και με και, και χώρε που τα, δεν τα Για να έχω Με την Κάποιε οικογένειε δεν είχα να πάρουν γαλά όταν αφήνα χαρτά, στον ουρανό να φίνα το παιδί του και όταν μου λέει, μου κάθε να η λαπάδα και παιχνίδια είναι ομιλητή που ψάχνει την τροφή του στα σκουπίδια. Αν έβλεπα μικρό, το χοντρό και το λιχνό. Μάσα σκλάβου να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκού. Όταν οι γονεί μου μ' είχαν όλο, αγκαγιέ και χάμια. Χαρτομανδύλα που και λουλούδια στα πανάντια. Ότι φορέα ω τώρα να εκκύμα και σπορτέ, να έχουν φτιάξει πια τη βία στην Ασία, στον Παγκλαμπλέ. Όσα λόγια και να πω, όσου τύχου και να ράψω, Να αυτοί θα πάνε και αυτοί. Αν δεν αλλάξω. Σαν Μικρός, με το πρώτο νιπέδο στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίγια, Τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίλια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. Συνομήλικου στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνηζα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίσκια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στην Disney με το τσίνι, Τα δεύτερα μου γαστώναν κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστο Θεέ που έχω και ένα νο δεν χρειάστηκε ποτέ να είναι καλά και το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη θρησκεία του αδερφάτων, mm. όλε τι πεδεραστίε. Πάνω σπάνω από όλα τα άλλα, του μεγάλου μα τη Ζάλα. Δεν θα είχε την κουτάλα, mm. αν δεν ήσουν mm. καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν αφού καταλάβει, και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνω να ανασηκώσει. Στο σχολείο, αρχίζω κρατάω ποιο ημέα μου φύμουν, Με ανθρώπου αίμα, αλλάζουν οι κεροί και ταρφί. Στη γη μου κι οντούλο παν Να και ακούτε τόσο πολλά για τα fake news το τελευταίο καιρό και θα πρέπει να ανησυχείτε γιατί έχει φτιάξει ολόκληρο σύστημα να αντιμετωπίσει τα fake news ο Τραμπ. Οπότε η αντίληψη περί fake news νομίζω ότι ε, πρέπει ε, να είναι απολύτως υποκειμενική, καλά μελετημένη και να μην παρασύρεστε από εκστρατείες. Έχω λοιπόν μπροστά μου τις ψηφιακές ειδήσει στην Ελλάδα το 2019 Όπω αποκαλύφθηκαν από το Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters στο Πανεπιστήμιο τη Οκσφόρδη ε, και η Διανέωση έχει κάνει μια επεξεργασία ε, και ε, μα έχει στείλει τις, ε, μια, ένα είδο περίληψη που είναι ο Οργανισμό Έρευνα και Ανάλυση. Και νομίζω ότι θα σα εκπλήξω όπω εξεπλάγει και εγώ με πολλά από αυτά. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι μόνο το 27% των Ελλήνων εμπιστεύεται τι ειδήσει που διαβάζει. Γνωρίζετε ότι το 54% αποφεύγει συχνά ή και κάποιες φορές να ενημερώνεται. Πόσο το εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στο ψηφιακό τοπίο οι Έλληνες. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο του Οξφόρδης έκανε μια έρευνα που επικεντρώνει τι απόψεις των χρηστών του διαδικτύου 38 χωρών για τι ειδήσει που διαβάζουν online. Για τις πλασφόρμες, τις ιστοσελίδες που προτιμούν και έχει και ανάλυση τάσεων για κάθε χώρα συνολικά. Από το 16 δημοσιεύονται στοιχεία και για την Ελλάδα. Λοιπόν, σύντομα, σας λέω μερικά πράγματα που τα επιμελήθηκε ο Αντώνης Καρογερόπουλο. Λοιπόν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι Έλληνες έχουν πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη στις ειδήσει. 27% της εμπιστεύεται το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Μόνο 39% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου πιστεύει ότι τα ΜΕΕ ελέγχουν επαρκώς πολιτικούς, επιχειρηματίες... Ενώ ακόμη λιγότεροι, μόλις 32% πιστεύουν ότι τα μαζικά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν θέματα που τους αφορούν. Το 54% που φεύγει να ενημερώνεται συχνά, ποσοστό κατά 22% μονάδες, μεγαλύτερο από το μέσο όρο των 38 χωρών, τόσο δύσπιστοι είναι οι Έλληνες. Και είμαστε αυτοί που λέμε τα ψεύθηκα τα λόγια, τα μεγάλα μου τάπε με το πρώτο στο γάλα και είμαστε αυτοί που ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, τι να σας πω δηλαδή, φασίστες, βαρου και να αναποθέσουμε το μέλλον μας σε αυτούς που μας έφεραν εν μέρη εδώ που είμαστε. Μόνο το 28% προτιμά να βρίσκει ειδήσει πηγαίνοντας απευθείας στις σελίδες των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Οι περισσότεροι τις βρίσκουν μέσω διαφόρων ψαχτηριών, μηχανών και social media. Είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα ανάμεσα στις 38% στη χρήση των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων Facebook, Messenger και Viber. Είδε μα οι Έλληνε. Ε, μπορεί να μην πιστεύουν αλλά ανταλλάσσουν τις ειδήσει που δεν πιστεύουν Εκεί είναι που τρελαίνομαι εγώ Την ίδια ώρα η χρήση του facebook και ενημέρωση Μειώνεται ε, Έχει 10 μονάδες πτώση Σε σχέση με το 2016 Η χρήση του twitter στην Ελλάδα για την ενημέρωση Είναι πολύ μικρή και φθήνη Είναι μόλις 12% οι Έλληνε τι κάνουμε. Διαβάζουμε ειδήσει από 5-6 ενημερωτικέ σελίδε την εβδομάδα κατά μέσον όρο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περισσότερε πηγέ από ό,τι συμβαίνει σε όλε τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε του δείγματο. Δηλαδή, κάνουμε μόνοι μα ένα ψάξιμο. Είμαστε τόσο δυσπιστοί. ένα να ρωτιέσαι. Πώ μπορεί να λέμε ότι μα αρέσουν τα ψέματα όταν πάμε να ψηφίσουμε και μα αρέσει να μα κοροϊδεύουνε η χρήση των smartphones για ειδήσει ανέβηκε από το 47% που ήταν το 2016 στο 65% το 2019. Αντίθετα η χρήση υπολογιστή για ενημέρωση έπεσε στο, από το 72% στο 65%. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενημερωνόμαστε και ε, να ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην πηγή και στην υπόγραφη είναι φυσική αυτή η δυσπιστία που υπάρχει αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να θυμάται κάποιος νεότερος που δεν είναι τον τρόπο με τον οποίο η ανάγνωση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν δεν μπορεί να αποκοπεί από το παρελθόν και επειδή είμαι άνθρωπος καπνισμένος και στο Ιράν και στο Ιράκ και στον πόλεμο του κόλπου που ήμουν εκεί και το έζησα και είμαι και η πρώτη δημοσιογράφος και η μόνη δημοσιογράφος που μπήκε μέσα στην πρεσβεία και συνο σύλληψης των ομοίρων στην Τεχεράνη πίσω το 1978-79 όταν η κρίση έφερε 1,5 εκατομμύριο νεκρούς στην περιοχή πιστέψτε με είναι φορές που τρομάζω με αυτά που βλέπω ως επίσημες ειδήσει και είναι στην ουσία και μέσα στην ψυχή τους fake από την αρχή μέχρι το τέλος οπότε ας πάρουμε μια ανάσα Τελειώνει σιγά σιγά και αυτή η εκπομπή Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη Του Μικρού Βοριά Οδυσσέας Ελίτης Η Στοίχη στο Θοθωράκης Η Μουσική Στο τραγούδι Ο Φίβος, Ο Βελιβοριάς Του Μικρού Βοριά Παραγγυλά Να είναι καλό παιδάκι Μη μου χτυπάει βορτόφυλλα Και το παραθυράκι γιατί στο σπίτι παγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και με στα μάτια την κοιτώ του μόλις ανασαίνει. Γεια σας σπερβόλια, γεια σας ρεματιές Γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές Γεια σας οι κάβοι κι οι σα Γεια σας οι, όρκοι, οι Με πνίγητο παραπονό κι στον κόσμο αυτό Τα καλοκαίρια τα χάσα Και έπεσα στο χειμώνα Σαν το καράβι πάνιξε άρμενα κι αλλαργεύει Βλέπω να χάνουν οι στεργές Κι ο κόσμος λίγο Γεια σας σπερβόλια, γεια σας ρε ματιές Γεια σας φίλα και γεια σας αγκαλιές Γεια σας οι κάβοι και οι σαμφυγιαλί Γεια σας οι όρκοι παντοθυνοί Γεια σας σπερβόλια Γεια σας ρε ματιές Γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές Γεια σας η και εξανθιαλή Γεια σας η όρκη μη πάντο τινή Του βοριά παραγγειλά Τα μηνύματά σας και το θλιβερόν της επικαιρότητα. έκαναν εύκολη αυτήν την δύσκολη εκπομπή όταν αποχαιρετά λίγο νωρίτερα από ό,τι πρέπει για να ρηχθεί στον αγώνα τον εκλογικό για το κουκούε και με το κουκούε και προς το κουκούε κάντε το το βήμα που να σας πάρει και να σας σηκώσει γιατί τότε ο Διονύσης θα έχει δίκιο που λέει Αγαπητή Λιάννα, πολύ αισχάτως το παριστάνουν τους έξι οι των και αρχίζει τα ονόματα. Ε, είναι τόσα πολλά που δεν θέλω να τα αναφέρω. Ε, Ειλικρινά το λέω γιατί είναι ένα τσουβάλιασμα όλων των τσαρλατάνων που κυκλοφορούν στην πολιτική με αμετρούμενες με μπουρδολογίες με μετακινήσεις με με με με με με καταλαβαίνεις Διονύση δεν θέλω να χαλάσω το χαρακτήρα αυτής της εκπομπής και να καταλήξω διά των μηνυμάτων σας να κάνω προσωπικές επιθέσεις Είπες όμως ότι τέλο σου όλοι αυτοί που ε, είναι ηρώνες και ήρωνεύονται ε, ε, ε, ε, ε, ε διάφορους ανθρώπου λέω ενδεικτικά από, από τον Τάδε μέχρι τον Τάδε δεν δε καμία σημασία δεν έχει δηλαδή από αρχηγούς κομμάτων μέχρι ε, βουλευτές υποψήφους πρώην, και επόμενου. Ε, ανάμεσα τους εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να υπάρχει κανένας ε, του ΚΚΕ, κανένας κομμουνιστής ε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να αποδειχτεί ποιοι είναι το ξέρουμε ήδη αλλά τους ψηφίζει ο λαό. το πρόβλημα μου δεν είναι αυτοί το πρόβλημα μου είναι ότι τους ψηφίζει ο λαό και αυτό δεν είναι άλωθη. Εγώ αν είναι να ηρωνευτώ ή να αντικρούσω ή να τσακωθώ, είναι με αυτού που ψηφίζουν. Με αυτού που καμώνονται ότι δεν θέλουν να ξέρουν ή δεν ξέρουν. Με αυτού που έδωσαν δύναμη σε φασίστες. Με αυτού που έδωσαν δύναμη σε τσαρλατάνους. Και μετά κάφονται στο καφενείο και το συζητάνε φτιάχνοντας ψεύτικα διλήμματα. Η απάντηση έρχεται από ανθρώπους που σκέφτονται από τα μακριά λίγο καθαρότερα, όπως ο φίλος μου ο Ανδρέ που χαίρομαι που τον ακούω σε αυτήν την εκπομπή από το Δροστερό Λόντων, όπω γράφει. Χαρακτηριστικά. Επειδή η ζωή, αν και πολύ όμορφη, είναι μικρή, θα ήθελα να πω σε όσου πραγματικά γουστάρουν καλύτερε μέρε, να ρίξουν τι όποιε ελπίδε έχουν και τι απογοητεύσει που οι ίδιε ελπίδε κουβαλάνε σε μια τουαλέτα. Και να τραβήξουν και ένα ωραίο καζανάκι. Όσον αφορά την κάλπη, εκεί θα πρότεινα να ρίξει ο καθένα την ενήλικη γνώμη του χωρί κανέναν απολύτω φόβο. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη βάση δύσκολα θα πάει το χέρι Αλαχού πέρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Καλή επανεκλογή στην Αλφαθηνών και καλό καλοκαίρι στην εκπομπή Να σε καλά Ανδρέα μου συμπίκνωσες σε ένα από τα μικρά σου κείμενα όχι είδηση αλλά προτροπή Η Μαρία δικάζεται από το 15 Χρυσή Αυγή ακόμα είναι στη Βουλή Το ακόμα είναι στη Βουλή είναι ένα ερώτημα που πρέπει ο καθένας να βάζει στον εαυτό του Και να το σκεφτεί πολύ σοβαρά τι θα κάνει. Γεια σου Λιάννα από Εδιμβούργο, Μας έχουν ζαλίσει όλοι οι δίθεν φίλοι του Κουκουέ, έχεις το δίκιο, είναι συνήθως οι εχθροί του Κουκουέ, είναι οι αντικομμουνιστές που φοράνε το φερετζέ του φίλου, που ρωτάνε γιατί όλοι σας αγαπάνε και κανείς μας δεν σας παντρεύεται, γιατί κολλημένεις στο 5% και άλλα τέτοια, γιατί εκεί που όλοι πουλάνε ελπίδα και μας πετάνε σκηνιά να μας σύρουν δίθεν στα ξέφωτα, Εμεί δείχνουμε μια νυφοριά μεγάλη, δύσκολη και λέμε περπάτα μαζί μα. Το ξέφοτο είναι στην κορφή, αλλά θέλει δρότα μέχρι εκεί απάνω. Καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα, Φιλούμπες πολλέ, τι αντιγυρίζουμε κι εμεί, σε σένα και στην Άνση και σε όλα τα παιδιά που βοηθάνε για τούτη εδώ την εκπομπή. Γιατί δεν υπάρχουν στιγμέ παρά μόνο για αυτά που αγαπάει κανένα πάρα πολύ. Όπω λέει ο Λάκη ο Παπαδόπουλο σε στίχου μουσική και τραγούδι, δεν έχω στιγμέ. Δεν πολύ που αγαπάω πολύ μέσα σε αυτούς είσαι κι εσύ Δεν μείναν πολλοί που ζητάω πολύ Μα μέσα σε αυτούς είσαι πρώτη εσύ Δεν έχω στιγμές για κανένα στιγμές Να ξοδέψω εγώ μόνο λίγες Αλλά μπορεί μόνο εσύ αν το θε! Να ξεχάσω μαζί σου στις βιτρίνες Δεν έχω στιγμές για κανένα στιγμές Δεν έχω στιγμές για κανένα στιγμές Τα χρόνια ασκοπά και λυπάμαι Δεν έχω πολλά καλά να θυμάμαι Γι' αυτό μην αργήσει, έλα που κοιμάμαι Στο παράδεισο μαζί να πάμε Δεν έχω στιγμές για κανένα στιγμές Να ξοδέψω έχω μόνο αλλά μπορεί μόνο εσύ αν το θες να ξεχάσει το μαζί σου στις βιτρίνες. Δεν έχω για κανένα στιγμή. Δεν είναι πολλοί που αγαπάω πολύ, Μα μέσα μπορώ μου είσαι εσύ Δεν είναι πολλοί που ζητάω πολύ. Μα μέσα αυτού είσαι πρώτη εσύ Δεν έχω στιγμές για κανένα στιγμές Να ξοδέψω έχω μόνο λίγες Αλλά μπορεί μόνο εσύ αν το θες Να ξεχάσω μαζί σου στις βιτρίνες Δεν έχω στιγμές για κανένα στιγμές And <laughs> you, Λοιπόν ρωτάνε στην εφημερίδα των συντακτών τον Κουτσούμπα πως αντιμετωπίζει τη συκοφαντία από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς πρέπει να αιμοδοτήσουμε <σχελίδι> την αντίσταση δια του ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ που τα λέμε έτσι κάπως έτσι είναι διατυπωμένη η ερώτηση και απαντάει βεβαίως πολύ πιο αναλυτικά κρατήστε το αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο του συκοφάντησε τις αξίες και τα ιδανικά της αριστεράς είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Απενοχοποίησε όλα όσα έβγαλαν το λαό στον δρόμο τα προηγούμενα χρόνια αλλά και εκείνα για τα οποία πάλεψαν γενιές και γενιές αγωνιστών. Έστειλε αγνό κόσμο στην απογοήτευση. Καλλιέργησε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για το λαό πριν τη σημερινή βαρβαρότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία. Μέχρι σήμερα αριστερέ και σοσιαλιστικέ κυβερνήσει διαχείριση του συστήματο έφερναν δρυμύτερε τι δεξιές και ακροδεξιές δυνάμει στην εξουσία. Λοιπόν, μην το συζητάτε. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε με πάθος του υποψήφιου τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκη του τέσσερι Δήμου που είχε πλειοψηφία του Κουκουέ. Δεν υποτιμάμε τι δικέ μα αδυναμίε, δεν μπορούμε όμω να προσπερνάμε τι τεράστιε ευθύνε του ΣΥΡΙΖΑ στη συντηρικοποίηση τη κοινωνία. Και όλοι θα πάνε να είναι υποψήφιοι στην Αχαΐα, στην Πάτρα εκεί που οι κομμουνιστές πήραν το Δήμο για μία ακόμη φορά και επειδή τα πράγματα χοντρένουν μην αφήνετε να σας μαγεύουν το μυαλό με ψεύτικα διλήμματα και ψεύτικες ελπίδες Μ' μαγεμένο, σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει καλύτερο δεν μπορώ να σας πω με τη Σοετηρία Λεωνάρδου, στοίχη μουσική του Γκόγκου που είναι πίσω το 1940, όταν οι κομμουνιστές πολεμούσαν τους φασίστες και τελικά κέρδιζαν. Σα μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγήσει σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι εσένα πάντα αρχονταπούλα μου Φυσικά ζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα ένα πανταρχό του πουλα μου φημάμαι τη γωνιά για σένα πίνω για την αγάπη σου ποτάμια δακριάχίνο. χίνω λύπη σου μικρή, και μη ξέρεις πως για σένα μαραζώνω; Λέγεις όμως μικρή και μη μαραφίνης μόνο; το βλέπεις πως για σένα; Τώρα <στασίλισμα> τα ημέρια Ξεχαίνω κάθε πόλμα <Κι> Δυνατό κουκουέ, καλό βόλοι Να μην γίνετε στόχος των επόμενων μέτρων Και των επόμενων σωτήρων Να είστε εσείς που θα πετύχετε το στόχο σας Και ο στόχο σας δεν είναι άλλος Παρά ένα δυνατό κουκουέ Για να φοβηθούν αυτοί που πρέπει να φοβηθούν. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Θα συναντηθούμε στις κάλπε, εγώ στην πρώτη Αθήνα. Υπέροχοι σύντροφοι σε άλλε κάλπες, σε όλη την Ελλάδα. Σας χαρίζω έναν τσιτσάνι και μια τσαλιγοπούλου. Ακρογαλιά και δειλυνά για αυτού που μπορούν να πάνε και που μπορούν να μην πάνε στι παραλίε. Πάντω, όχι την Κυριακή τη Ψηφοφορία. Αποφύγετε το, γιατί τότε οι παραλίε θα σα πάρουν τσουνάμι.